Την αριστερά φίλες και φίλοι δεν τη σε κανέναν, λυπάμαι Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει Ο ΣΥΡΙΖΑ ή βουλιάζει ή βουλιάζει. Το μήνυμά μας είναι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου για θέματα χώρα τότε, όχι για θέματα κόμματος και ξέρουμε όλοι τι είχε γίνει ω χώρα. Είχαμε βουλιάξει. Τώρα ο Κασελάκης το επανέλαβε ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε και ξέρουμε τι ακριβώς Θα γίνει και τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι τόσο άχρηστοι που προσπαθούν ένα χρόνο να διαλυθούν, να κλείσουν και δεν τα καταφέρουν. Ούτε αυτό, ούτε αυτό δεν καταφέρουν. Κάνουν όμω πολύ ωραίε προσπάθειε, θεαματικέ και πάρα πολύ ψυχαγωγικέ. Εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο όλα αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Φύγαμε Παρασκευή από εδώ, σα είπαμε Γεια σα, με πρόεδρο Κασελάκη. Και ήρθαμε σήμερα εδώ χωρί πρόεδρο Κασελάκη, δεν έχει πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς είναι η ηγέτης αυτή τη στιγμή, θα πάει και στη Θεσσαλονίκη και όλη η προβολή είναι πάνω σε αυτό το κόμμα το οποίο διαλύεται αλλά και στον Νίκο Παπά γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλος και σύμφωνα με τα καταστατικά και όλες τις διαδικασίες αυτόν θα έχουμε για αρχηγό, για λίγο καιρό μεταβατικό και προσωρινός, μπορεί να είναι και μόνιμους, κανείς δεν ξέρει άλλωστε όπως έδειξαν όλα αυτά που γίνανε Είναι αυτός αρχηγός, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Απλά είχαν βάλει τον κασελάκι και τον Αφελή, του Αμερικανάκη, να κάνει τη δουλειά. Τελικά την έκανε όπως την έκανε. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Και ήρθε η ώρα να τον γκρεμίσουν από το βάθρο έτσι πολύ θεαματικά. Την ίδια ώρα που γινόντουσαν αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ και γίνονται. Υπάρχει πρωθυπουργός αυτόν τον τόπο, υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ακόμα ακμαίο, δυνατό. Υπάρχει κυβέρνηση πιο ακμαία, πιο δυνατή. Είναι και των Αρίστων, εκτός όλων των άλλων, και έχει πρωθυπουργό ηγέτη, ο οποίος μας ξεδίπλωσε χτες στην συνέντευξη πάνω στη Θεσσαλονίκη το όραμα του. Η Ελλάδα την οποία οραματίζομαι είναι μια Ελλάδα η οποία θα πατάει πάνω σε στέρεε βάσεις. Άντε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Το δοκάρι! Έλεγισα μου Με μια ανεργία η οποία θα έχει πέσει κάτω το 8%. Μπορεί να δουλεύει κάποιο τα 3-4 εκατοστάρια όλο το μήνα απλά για να λέει: Έχω δουλειά. Με έναν μέσο μισθό στα 1500 ευρώ και τον το μισθό στα 950 ευρώ. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρει τρόπο να φάει αυτά τα λεφτά. Με ένα δημόσιο πολύ πιο ψηφιοποιημένο. Είμαι δύο μήνε τώρα και ο ένα με στέλνει στον άλλον. Όχι, θέλουμε αυτό το χαρτί. Όχι, θέλουμε το βιβλίο, Όχι, θέλουμε τα ένσημα. Αυτή η δουλειά γίνεται συνέχεια. Πολύ πιο αξιοκρατη. Χρόνια ο κομματάρχης, κρατάει όλο τον Ισίννα. Με καλύτερη ποιότητα ζωής για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι, μας ζει με μια κυρία Ά. μισό μισό. Άρα η Ελλάδα του 27 θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα. Παραγιά μου, δεν το πιστεύω. Και οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να προσλέπουν σε μια πολύ καλύτερη ζωή. Έλα ζωή σε λόγο μας. <ΣΣ> Η Ελλάδα την οποία οραματίζομαι είναι μια Ελλάδα η οποία θα πατάει πάνω σε στέρεες βάσεις Με καλύτερη ποιότητα ζωής για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες Κυρίως γλαγκανάρια και ματζαφλάρια ah. Κυρίως αυτά θα έχουν οι Έλληνε. Αυτό ήταν το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη του Πρωθυπουργού της χώρας για το 2027 Δηλαδή τέτοια χώρα θα μας παραδώσει Ξέρουμε όλοι τι παρέλαβε Ξέρουμε όλοι τι κάνει στο ενδιάμεσο και περιέγραψε την Ελλάδα που θα μα παραδώσει με 950 το μισθό, 1000 τόσο όπω είπε μέσο μισθό. Τίποτα δεν λένε αυτοί οι μεσηόροι, με ανεργία στο 8%, και αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί οι δουλειέ, ποιε δουλειέ θα είναι, πώ θα αμείβονται, με τι συνθήκε, με τι απειλέ, με τι εκφοβισμού. Υπάρχουν δουλειέ που σου δίνουν το δώρο του Πάσχα, του Χριστουγέννου, δεν θα το ξαναζητάνε πίσω και διάφορα άλλα πάρα πολύ ωραία. Αλλά για του Ελληνίδε. Για τι Ελληνίδε και του Έλληνε, του Ελληνίτε και τι Έλληνε, το είχε πει ο Γιώργο Παπανδρέο παλιά. Ε, έτσι, κάπω βλέπει τα πράγματα και έτσι θα μα τα παραδώσει. Τα ετοιμάζει δηλαδή, τώρα τα χτίζει. Αλλά κάποιοι θα ζοριστούν σε αυτή την πορεία, όπω καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, δεν είναι οι μισθωτοί, είναι η πλούσιοι αυτή τη χώρα. Τα κονδύλια τα οποία σα ανέφερα θα προέλθουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όμω, στο μου. Είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά μέσω ενός καλέσματος το οποίο θα κάνουμε για σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες. Και θα το ξαναπώ. Και θα το ξαναπώ. Και η πλούσια αυτής της χώρας έχει έρθει η ώρα να επομιστούν μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών στην ανασυγκρότηση της πατρίδας όπως άλλωστε το έκαναν όλοι οι μεγάλοι ευεργέτε του παρελθόντος. Πατρίω <Το> <φυρή> της <χυρή> <χυρή> Και η πλούσια αυτής της χώρας έχει έρθει η ώρα να επομιστούν μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών στην ανασυγκρότηση της πατρίδας. Πώς σου φαίνονται οι μπάμιες παλικάρι μου? Καλές κύρα Λαβρυντία. Δεν της με πολύ όρεξη. <χαθιζών> οι μπάμιε, λοιπόν, Ας μιλήσουμε για τι μπάμιε καλύτερα, αλλά και για τα σχέδια, ταιριάξαν όλα μαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναγκάσει του πλούσιου να κάνουν χορηγίε. Όπω έκαναν οι ευεργέτε στο παρελθόν. Εθελοντικά δηλαδή. Και εκεί εθελοντικά, αλλά παίρνει ύφο σοβαρό, ξεκινάει, βάζει τη λέξη πλούσιου μέσα στη φράση, του το έβαλε και ο λογογράφο, λε τώρα θα πει, θα καταργήσει την εθελοντική των εφοπλιστών. γιατί κανένας άλλος σε αυτό τον τόπο δεν εισφέρει εθελοντικά στην φορολογία και στα δημόσια έσοδα μόνο οι εφοπλιστές όχι δεν λέει αυτό λέει ότι αφού είχε πάρει φόρα ότι θα πρέπει με χορηγίες και αν θέλουν και όπως μπορούν να κάνουν και αυτοί κάτι και το είπε ορθακοφτά όμως αυτό είναι το ενδιαφέρον σε όλο αυτό το παικτικό ήταν πάρα πολύ καλό και μπράβο του αμέσω μετά με τον ίδιο τρόπο Ε, με το ίδιο παικτικό δηλαδή, το υποκριτικό ταλέντο που έχει, παίρνει ένα αυστηρό ύφο και είναι πολύ πιστικό σε μια μερίδα ψηφοφόρων, μίλησε και κατά των ισχύρων. Και κάτι ακόμα. Οπότε χρειάστηκε, δεν διστάσαμε να φορολογήσουμε τα ουρανοκατεύματα κέρδη των επιχειρήσεων για να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Μπράβο! Μια μάχη που το υπογραμμίζω θα συνεχιστεί μέχρι η αγορά να ομαλοποιηθεί. έχω πει πολλέ φορέ. Αλλαγέ. που ευνοούν τους πολλούς, μπορεί να ενοχλούν λίγους, μερικούς. Αν αυτοί είναι ισχυροί και έχουν και μέσα ενημέρωσης, τότε λογικό και αναμενόμενο ίσως είναι να τα ενεργοποιούν εναντίον τη κυβέρνησης. Με ψεύτικες εντυπώσεις που ίδιοι θεούν πιέσει. Ας γνωρίζουν όμως ότι κοπιάζουν άδικα γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Κοπιάζουν άδικα γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. <συσίλιο> <συσίλιο> <συσίλιο> Ας γνωρίζουν όμως ότι κοπιάζουν άδικα γιατί εμείς λογοδοτούμε στα Γλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Νομίζω καλύτερο και το άλλο είναι καλό βέβαια και το πρωτότυπο κείμενο ότι εμείς με ύφο λογοδοτούμε στον ελληνικό λαό είναι από τα πιο αστεία ανέκδοτα που έχουν ακουστεί περίπου με την ίδια φρασιολογία το λένε και όλοι οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο όχι μόνο αυτούς που έχουμε ζήσει εμείς από το, τον, τον Καποδίστρια και μετά δεν έχουμε χειτικά αλλά λένε αυτό όλοι ότι λογοδοτούν στον ελληνικό λαό ξέρουμε όλοι ακριβώς Πώ συνδέεται στην συνείδησή του, στην αντίληψή του και στην πρακτική του ο ελληνικό λαός με τα ματζαφλάρια και τα άλλα που λέει ο κύριο από την Καρδίτσα. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ακούσαμε όλα αυτά τα πολύ ενθαρρυντικά από τον Πρωθυπουργό τη χώρα και κυρίω το όραμά του για το 2027. Ο Στέφανος Κασελάκη, πέρυσι ήταν, νομίζω, 23-24 Σεπτέμβρη που κάνανε εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε πρόεδρο. Δεν κατάφερε να κλείσει ούτε χρόνο. Σήμερα το φως κέρδισε και ελπίδα συλλογικά γίνεται το μέλλον Στέφανε γερά, κυβέρνηση ξανά Μαζί ένα κόμμα από τα μέλη για τα μέλη Και που Το μου Δεν είμαι φαινόμενο, είμαι η φωνή μια κοινωνία την οποία την δημό, την, την ευχαριστώ και λέω ένα πράγμα ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να σα προδώσω ποτέ. Δεν πρόκειται να σα προδώσω ποτέ. Δεν πρόκειται να σα προδώσω ποτέ. Ο Πρόβλημπουργός! Όπου θα ανοιξηγείς, θα ανοιξηγείς και θα ραΐσαι το δουνό. Πού είναι ο Νίκος. Ρούσε ο Νίκο, όχο και να σας ευχαριστώ για την υποστήριξη Την τελευταία εβδομάδα έχει συμφάρξει μέλος της ομάδας μας ως πραγματικός σύνδροπος και με ευχαριστώ πραγματικά την καρδιά μου. Αυτά τα έλεγε έξω από το κτίριο της Κουμουνδούρου το βράδυ των σωκοματικών εκλογών. Ήταν είχε βγει πρώτος. Και ευχαριστούσε τον κόσμο και έλεγε δεν θα μα προδώσει ποτέ. Του φώναζαν από κάτω είσαι ο Πρωθυπουργό. Στα 50 μέτρα είχε πάει αποκαμωμένη η Εφη Αχτσιόγλου να κάνει δήλωση. Την έκανε εκεί και μα είχε πει ότι δεν είχε ενέργεια να συνεχίσει να κάνει τίποτα παραπάνω. Και κάποια στιγμή, όπω ακούσαμε, έψαχνε τον Νίκο. Τον Νίκο τον παπά, γιατί τότε ο παπά ήταν υποψήφιο και στο δεύτερο γύρο δεν έβαλε και στήριξε κασελάκι και τον ευχαρίστησε ο Κασελάκης, αφιλή, Αμερικανό, ομογενή, ότι έχει και τον Νίκο Παπαδίπλα του, ισχυρό παράγοντα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι καθόλου στου διαδρόμου, δεν ασχολείται με παρασκήνια, δεν του αρέσουν οι ντρίγκε, είναι καθαρό, ντόμπρο και ό,τι πει. Το κάνει. Μια βδομάδα πριν ο Παπάς ήταν καλεσμένο στο Μέγκα και το ρωτάει ο Χασαπόπουλο και η ποιο θα πάει, μια πριν, ποιο θα πάει στη ΔΕΘ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάει ο Πολάκη, είπαν 87 και καταθέσουν πρόταση. Να περιμένουμε που δεί, όλοι. Ο Κασαλέκη θα ανεβεί στην λέω, λέω Να περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει. Προφανώ. Εάν δεν έχει εκπέσει, θα είναι κανονικότατα. Όχι, δεν θα είναι Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στη συνεδρία τη κεντρική μα Επιτροπή, λέω ήξερε. ήξερε ο Νίκο Παπά και είπε ότι αν έχει εκπέσει. Ε, τότε δεν φαίνονταν τίποτα γιατί οι συσχετισμοί ήταν υπερ Κασελάκη μέσα στην Κεντρική Επιτροπή αλλά τελικά έγινε αυτό που είπε ο παπάς και όχι αυτό που περιμέναν όλοι και κανείς δεν είχε προβλέψει ο Κασελάκης λοιπόν πέρυσι όταν είχε νικήσει ευχαριστούσε τον παπά πρέπει να ευχαριστήσω ολόψυχα τον Νίκο τον παπά Υπότιτλοι Τοίτο ο Παύλος είναι δίπλα μου και θα είμαι δίπλα του. Καταρχάς, ε, ε, είμαι ο τη Ελλάδα. Βεβαίω και Στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω, εδώ είμαι. Ναι. Το σπίτι, το καινούριο νομίζω, και τι θα γίνει και το σπίτι, ένα 800. Το διαμέρισμα, το είχαμε δει, μπρο, πίσω, μέσα. Μόνο στην τουαλέτα δεν είχε πάει κάμερα του Ευαγγελάτου. Όλα αυτά, μια καινούργια ζωή είχε ξεκινήσει πέρυσι με τόσε καλέ προοπτικέ και ιονού. Και σιγά σιγά τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, αλλά το ξεσκόνισμα θα παραμείνει. Ξεσκόνισμα, δεν είναι μόνο ο παπά. Τότε πέρυσι, αν θυμόσαστε, είχε στηρίξει τον Κασελάκη και ο Παύλο Πολάκης Και εννοείται ότι ο Παύλο είναι δίπλα μου και θα είμαι δίπλα του. Και όταν νομίζουμε ότι προσβάλλει ο εκπρόσωπο τύπου τη κυβέρνηση, ο υπουργό είπε ότι έχει ψυχή Πολάκη. Λέω: Καλά κάνω κι εγώ ψυχή Πολάκη, γιατί είμαι τίμιο άνθρωπο. Άντε κι εσεί να είχατε. Μακάρι να είχατε κι εσεί ψυχή Πολάκη. Σε, πάβο, σε, πάβο. σε σχέση με την εκτίμησή μου, δεν θα πει αυτό όμως. Έπεσε έξω. Okay. Ο Στέφανος και καλό παιδί είναι, και φιλότιμο παιδί είναι, και καλές το θες μπορεί να έχει. Αλλά για πρώτο που σ' έριζα, δυστυχώς δεν κάνει. Μακάρι να είδατε κι εσείς, ψυχή πολλάκι. Hey, hey, oh. πάβο, πάβο. Αλλά δεν μπορώ, πλέον, δεν, μπορώ δεν, δεν μπορώ να μην, να μην τα πω. Ξύτροφε, πρόεδρε, δεν από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του σαβάτου, ο Πολάκης, που μακάρι όλοι να είχαμε ψυχή Πολάκη, απευθυνόμενος στο σύντροφο πρόεδρο του, είπε ότι δεν μπορεί. Είναι καλό παιδί, αυτό που λέμε καλό παιδί, αλλά δεν. Δεν κάνει, φαίνεται, φάνηκε ότι δεν κάνει, αλλά πέρυσι όμω τον στήριξαν γιατί έπρεπε να διώξουν του άλλου. Μείνανε με τον Κασελάκη και ήρθε και η ώρα να διώξουν και τον Κασελάκη με κάποιο τρόπο. Θα φανούν όλα αυτά γιατί είναι και το κοινό που θα πάει να ψηφίσει στις εκλογέ. Οι πολίτε, η βάση η περίφημη του ΣΥΡΙΖΑ που πέρυσι ψήφισε κάποιον που δεν τον ήξερε, δεν ήξερε τίποτα απολύτω. Ψήφισε πρόσωπο, υποτίθεται ένα αριστερό κόμμα που έχει πλαίσιο αρχών, έχει δεολογία. Η οποία ιδεολογεί, πατάει σε αναλύσει δεκαετιών, όλα αυτά τα πολύ ωραία, αλλά ψήφισαν κάποιον, επειδή του άρεσε οπτικά, ήταν πολύ καλό Instagrammer και TikToker, για να ρίξει τον Μιτσοτάκι. Ο Μιτσοτάκι ισχυροποιήθηκε με όλα αυτά που έγινε στο συγκεκριμένο κόμμα. Το συγκεκριμένο κόμμα διαλύεται. Είχε διαλυθεί παλιά, αλλά απομένει το, ο τελευταίο που θα κλείσει την πόρτα. Και βγαίνει σήμερα ο Ραγκούση, βγήκαν όλα τα στελέχη, διαλέξαμε τι 2-3 τα πιο χτυπήτα, βγαίνει ο Ραγκούση και συνδέει τι εξαγγελίε πολλάκι με. Κοιτάξτε, κύριε Κολοκυθά, για μένα απολύτω καθοριστική και απολύτω λανθασμένη, η ζημιογόνο, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ήταν όλη εκείνη η απόφαση του κυρίου Κασελάκη να εξαγγείλει, αυτό είναι και λίγο καινούριο τώρα που θα ακούσετε. Δεν είναι από αυτά που επικρατούν ναι, ούτε αλλά. στην εσωκομματική συζήτηση ούτε στη δημοκρατία. Πρέπει να ξέρουμε συζήτηση. τι, τι άλλαξε σε εσά. Λοιπόν, μου. προσωπικά για μένα ήταν μια σειρά από εξαγγελίε που έκανε δημοσιονομικού χαρακτήρα. Οι οποίε ήταν τελείω ανεύθυνε, τελείω εκτό πραγματικότητα και που αν ετίθετο ποτέ σε εφαρμογή θα οδηγούσαν τη χώρα σε τεράστιε περιπέτειε. Κοιτάξτε, έχει εξαγγείλει ένα πακτολό υποσχέσεων εντελώ ψεύτικων σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα τη ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι μπορεί αύριο το πρωί να εκλεγεί μια οποιαδήποτε κυβέρνηση του, του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα μπορέσει να κάνει πράξη τέτοιου τύπου εξαγγελίσεων. Θα κάνουμε Να είναι η πρωταγωνιστική δύναμη που θα ξαναπλέξει χώρα με μνημόνια. Vent, un magasin, un να κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ να είναι η πρωταγωνιστική δύναμη που θα ξαναμπλέξει χώρα με μνημόνια. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν σε ένα μνημόνιο. Λυπάμαι πολύ αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους Ας το, το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια... Θα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρης <Συξελίου> <Συξελίου> <Συξελίου> <Συξελίου> Ευθεία θέλετε να είναι υποψήφιος ο κανένας <Συξελίου> Ναι θα, θα τον στηρίξατε Βέτα, σας το λέω και ξεκάθαρα Ανεξάρτητα ποιος θα απέναντι Ανεξάρτητα ποιος θα είναι απέναντι Και τι θα πει, τι πρόταση μπορεί να κομίσει κοιτάξτε ναι. να δείτε. Άρα το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κωσελάκης Λέτε εσείς. Ε, το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για μένα είναι ο Κωσελάκης. Η Έλληνα Κρήτα είναι σήμερα το πρωί στο Open και όπω ακούστε θα ψηφίσει Κασελάκη, γιατί αυτό είναι, αυτός είναι το μέλλον και αυτό είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ραγκούση πριν μα είπε ότι οι εξαγγελίε Κασελάκη σήμαναν μνημόνιο, αν εφαρμοστούν δεν είχε βγει να τα τα είπε τώρα που έχει πέσει ο Κασελάκη. Αλλά όμω μνημόνιο και ΣΥΡΙΖΑ, όπω όλοι γνωρίζουμε, δεν ταιριάζει, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι εντελώ διαφορετικά πράγματα και για επιβεβαίωση αυτού βάλαμε τον Αλέξη Τσίπρα. που έλεγε εκεί τον Μάρτιο του 2015 ότι τρίτο μνημόνιο δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει γιατί είχε κλεγεί ο ίδιος και όπως όλοι γνωρίζουμε ήρθε τρίτο μνημόνιο και γίνανε αυτά τα ωραία που γίνανε να μείνουμε όμως στην Έλληνα Ακρίτα γιατί είναι πολύ Τάξτε, δείτε. Άρα το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κασελάκης το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ναι για μένα είναι ο Κασελάκης Τι ωραία ΣΥΡΙΖΑ τέλ Φάρλι Ρίξαν κάτω Τα μαλλιά Φάρλι, έλα να σε πω ακόμα το σκύλο Για να πιαστείς Δεν είμαστε η συλλογή των βιομάτων μας, είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα Βαθύ, πολύ βαθύ. Με γρίφους μιλάει ο Γέροντας Ό,τι καταλάβει ο καθένας Και από τα άλλα δηλαδή που ήταν και πιο σαφή Πάλι ότι καταλάβει ο καθένας ε, ο Κασελάκης τον κλέμε σήμερα Γιατί τον είχαμε πρόεδρο Εμείς θέλουμε Σε όλο αυτό που γίνεται, επειδή έχει ανακοινώσει ο Γκλέτσο, επειδή έχει ανακοινώσει ο Φαραντούρη υποψηφιότητα, δεν ξέρω ποια άλλα θα ανακοινώσουν στην πορεία, ο Πολάκης. εμεί θέλουμε κασελάκι. Γιατί ω εκπομπή έχουμε αδυναμίε. Τον είχαμε στηρίξει από πέρυσι, είναι εφοπλιστή σε ένα αριστερό κόμμα. Πότε άλλοτε θα μα δοθεί ευκαιρία να στηρίξουμε εφοπλιστή και να είναι αρχηγό αριστερού κόμματο και να είναι πρωθυπουργό, ίσω μελλοντικό πρωθυπουργό. Οπότε. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, συμφωνούμε με την Έλενα κρίτα. Ο Σίριζα είναι ο Κασελάκης, ο Κασελάκη είναι ο Σίριζα. Οπότε δεν θα του ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Αγαπητέ κύριε Στέφανε, σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Είναι <Κι> φωνά να γίνει. Κάτω τα χέρια από τον Στέφανο. Το στ τον Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Στ σκοτώσανε... κυρίω τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Είμαι αριστερός Και είμαι ο Έχουμε θρυνήσει με αυτό το τραγούδι Το λέει τόσο ωραία χαρούλα λαμπράκι άπειρου. Στα 25, 26, δεν χρόνια ελληνοφρένειας Οπότε χάναμε κάποιον Όχι βιολογικά Οπότε τον χάναμε από κάποια θέση Περίπου ανά τρεις μήνες ένα εθνικό κεφάλαιο Κάτι γίνεται, κάποιον χάνουμε, Έχουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια Οπότε είναι το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται Για να θρυνήσουμε αυτή τη μεγάλη απώλεια. Νομίζω και εδώ ταιριάζει, γιατί μιλάει για Σταυραϊτό, μιλάει για το Σταυροδρόμι που τον σκοτώσανε κάτω στο Σταυροδρόμι και θα ανοίξει τα βουνά και όλα τα υπόλοιπα. Θρύνο σήμερα, θρύνο για τον Κασελάκη και όλη τη βδομάδα μέχρι να γίνουν εκλογέ. Έτσι θα το πάμε. Λογικό νομίζω και εσύ συμφωνείτε με αυτό. Και στο 21, 11, 10, 80, 80 με πλερέζε μόνο η να κλάψετε στον νόμο του αποστόλη. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη. Λείπει στεναχώρια και οδύνει να μοιραστείτε, να ανταλλάξετε συναισθήματα πόνου και σπαράγγουμου. Είναι ο ιδανικός νομίζω και κάτι τέτοια. Θρήνωσα από τη μία αλλά και χαρά από την άλλη, γιατί έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος μας α, ανέπτυξε το όραμά του, και είναι ένας πρωθυπουργός που στεναχωριέται. Στεναχωριέται πρώτος για όλα τα κακά που προκαλεί ο ίδιος. Ναι, το κράτος θέλει χρόνο να αλλάξει με τιμές. Όπω τη πρόσφατη φωτιάς στην Αττική να σφίγγει την καρδιά όλων. Γι' αυτό και σε όσους εύκολα μιλούν για άλλα αλαζονία, αντιτείνω ότι κανείς, κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησία. πρώτος εγώ. Oh, oh. πρώτος εγώ. Δεν βρίσκω <Σεδεύρισκου> ησυχία πουθενά. Παίρνω θέση μάχης σε αυτήν την αναμέτρηση με τα κακό σκήμενα. Ο πρώτο, αγανακτό. Όταν ένα κράτο το οποίο έχει κάνει ψηφιακά προδίδεται από ανευθυνότητες που προκαλούν δυστυχήματα επιτρέποντας να λειτουργούν ακατάλληλα να πάρκ. Πρώτος εγώ γνωρίζω όταν κάποιος ασθενής ταλαιπωρείται στο εσύ πόσο άσχημα αισθανόμαστε και στάνε το ίδιο, αλλά με το εσύ να έχει δείξει στο μεταξύ της μεγάλες του δυνατότητες στην πανδημία. Πρώτο εγώ αγανακτώ και στενοχωριέμαι. Δεν βρίσκω ησυχία πουθυνά. Όταν μια πολιτεία που κατόρθωσε να σβήσει γρήγορα και αποτελεσματικά 4.000 πυρκαγιές πληγώνεται από τη μία που ξέφυγε Τα λέει ο άνθρωπος Τα είπε ότι πρώτος αυτός στεναχωρέθηκε που η φωτιά έφτασε στο Χαλάνδρι στα Βρυλίσια, στην Πεντέλη πρώτος αυτός στεναχωριέται για όσα γίνονται στα νοσοκομεία είναι από πάνω, τα παρακολουθεί, κάνει ό,τι μπορεί για να μην συμβαίνουν αυτά αλλά γίνονται όλα αυτά από μόνα τους Και στεναχωριέται όταν βλέπει το αποτέλεσμα. Το ενδεχόμενο από πριν να φτιάξει ένα καλό σύστημα υγεία ή να πάρει πυροσβέστε και να οχυρώσει όσο γίνεται ο περισσότερο και καλύτερα την πυροσβεστική, την πυροπροστασία, Όχι, δεν περνάει από το μυαλό. Δίνονται αλλού τα χρήματα, είναι άλλε οι προτεραιότητε και μετά έρχεται και στεναχωριέται ο ίδιο. Πρώτο όμω, και νιώθουμε όλοι πολύ καλά, και κυρίω όλοι αυτοί που είχαν απώλειε με τη φετινή πυρκαγιά εδώ στην Αθήνα, στα προάστια. Ότι κάποιο στεναχωριέται πρώτος πριν από αυτού για αυτού, και αυτό είναι ο Κυριάκο Μιτσοτάκη. Αυτά είναι τα θέματα της πολιτικής Τα όσα λέει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, που τα παρακολουθούμε εμεί εδώ, Τις εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ, τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποιο κόμμα, επίση και στο Πασόκο έχουμε εκλογέ. Ωραία είναι όλα αυτά. Ε, για να πάρει κάποιο πασατέμπο, popcorn και να σχολείται. Υπάρχει όμω και η άλλη πολιτική. η ουσιαστική πολιτική που έχει να κάνει με ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Αυτά δεν τα πιάνει με την πρώτη ο κόσμος γιατί έχει την αγωνία του, τον βιοπορισμό του, την καθημερινότητά του. Όμως εκεί παίζεται η κανονική πολιτική. Υπάρχουν οι εξουσίες, υπάρχουν οι τάξεις που εξουσιάζουν, υπάρχουν τα συστήματα, αυτό που λέμε το σύστημα και πώ προστατεύεται, προφυλάστηκε, πώ πρέπει να ελέγξει τις μάζες ώστε να μην... Ξεφύγουν αυτέ οι μάζες και να κινούνται μεταξύ Κασελά και Μητσοτάκη, μεταξύ Τσίπρα Σαμάρα, μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Καραμάλια, και να μαλλιοτραβιούνται μεταξύ όλων αυτών για να μην σκεφτούν, να μην διανοηθούν και κυρίω να μην πράξουν κάτι διαφορετικό. Γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί προχθέ έγιναν η εκδήλωση, η γιορτή για τα 50 χρόνια του Πασόκ εκεί μίλησε ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν είναι τυχαίο ο Ευάγγελο Βενιζέλο. ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα, μιλάει για το ρόλο του Πασόκ και για το στόχο που είχε θέσει το Πασόκ το 81. Το ζητούμενο κατά ήταν η εκδίκηση της ιστορίας, η αποκατάσταση ιστορικών αδικιών, η επίλυση θεσμικών πολιτικών και κοινωνικών εκκρεμωτήτων από την περίοδο του εθνικού διχασμού, του εμφυλίου, από τη δεκαετία του 60 και την αποστασία, από την δικτατορία. Το ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο παράλληλα την διεκδίκηση της κυρονομιάς της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και τον περιορισμό της δυναμική. Τη κομμουνιστική αριστεράς και τον περιορισμό τη δυναμική τη κομμουνιστικής αριστερά μέσα από σαρωτικό ριζοσπαστισμό που ήταν έτοιμο να συμφιλειωθεί με τον κυβερνητικό πραγματισμό <ΧΟΣ> hey, hey, oh, words, good, και τον περιορισμό τη δυναμική τη κομμουνιστική αριστερά. πιστεύει η επιθυμεί οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό Hey, hey! hey! hey! hey! hey! hey! hey! hey! έτσι λοιπόν ο Εβάνγελους Βενιζέλος μας είπε αυτό που μόλις ακούσαμε Έχει υποθεί, αλλά δεν έχει υποθεί από αυτή την πλευρά. Συνήθω λέγεται από την απέναντι πλευρά, για το ρόλο αυτών των κομμάτων που ονομάζονται πολύ απλά ω αναχώματα, για να μην πάει ο νου του ανθρώπου, να μην διανοηθεί ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, ριζικό, για να τελειώνουμε μια και καλή. Όχι, υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Τότε ήταν το Πασόκ, που στόχο είχε βάλει να περιορίσει τη δυναμική τη κομμουνιστική αριστερά. Στην πορεία άλλαξε αυτό το κόμμα. το είπανε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα προσπαθούν να φτιάξουν ένα άλλον φορέα γιατί αυτοί δεν πιάνουν, κασελάκητες, αντουλάκητες κλπ. ώστε να μπορούν να ελέγξουν πάλι τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτά τα ωραία λοιπόν, 21 10, 18 8, 80 Σας περιμένει και ο Αποστόλης ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού πρώτες διαφημίσει και εδώ είμαστε. Γεια σα, Αποστόλη και καλό φθινόπωρο. Γεια χαρά, επίση. Με μεγάλη προσοχή τα λόγια ενό ακροδεξιού που κυβερνάει αυτή τη στιγμή, μια τράκατο στο Υπουργείο Υγεία, ο οποίο μίλησε για 22 ώρε αναμονή με βάση το ρεπορτάζ τη κυρία Δεναξά. Σε νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία, μέσο χρόνο αναμονήσει 22 ώρε. Και μου πέτρε το δελτίο σα, αναμονή 8 ώρε. Ορίστε, Γαλλία θα μα να κάνει. Να μας πει. Ναι, ξέχασε να μα πει ο παρανοϊκό Γεωργιάδη ότι η κοινωνική σαπίλα του καπιταλισμού δεν υπάρχει μόνο Στην Ελλάδα, υπάρχει και στη Γαλλία και παντού. Συμπερασματικά, λέμε έρχονται μαύρα χρόνια και καλά θα κάνουν οι λαοί τη Ευρώπη να ξεσηκωθούν και να πάρουν με τι πέτρε του κάθε είδου αδόνιδες, παρανοϊκού και φασίστες. Λοιπόν, ένα κόμμα που δεν μπορεί να διώξει τον Σπίρτζη Αυτόν τον γελίο ανθρωπάκο που περιφέρεται στα κανάλια και λέει μαλακίες Και ο ποθήμιος τον παίρνει σοβαρά μια καταγγελία τύπου που έκανε ε, Γιατί έτσι τον βολεύει Δεν μπορεί να διώξει τον Σπίρτζη Αλλάζει όχι μόνο όνομα, αλλά και διεύθυνση και τα πάντα Δεν αλλάζει μόνο το καταστατικό Το ξέρει αυτό ο γελίο ανθρωπάκος Και περιφέρεται στα κανάλια να μα λέει τις μαλακίες Σε άλλο κόμμα θα έχει διαγραφεί με το που θα έλεγε ο ΚΑ. Όχι ο Κασελάκη ολόκληρο. Θα τον είχαν διώξει. Εσύ το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να τον διώξουν. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανο Κασελάκη είναι να φύγει. Για τον Κασελάκη, καμία κουβέντα, τίποτα. Ο Κασελάκη έχει δίκιο, αλλά αυτό δεν είναι. Γιατί αλάθητο είναι μόνο το κουκουέ. Ο Κασελάκη λοιπόν δεν είναι σωστό σε όλα, αλλά έχει δίκιο. Και δεν θα τα βάλουμε με το δίκιο επειδή έτσι σα βολεύει. Εσά όλου. Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Εσύ τώρα για να καταλάβω τώρα το χάρτη, πού προσαντολίζεσαι. Εγώ πάτε με τον Κασελάκη Με Πάντα με το σωστό, αγαπητέ. Να σου πω λίγο και επειδή δεν έχω ψηφίσει, εγώ το πρωί δεν έχω ψηφίσει. Αν έρθει ο Τσίπρα έτσι, δεν μπορώ... τίποτα να πει τίποτα. Έτσι, έτσι, έτσι πω με ακούσε, εμένα τόσα χρόνια όλου με σ' ακούσει και έχει καταλάβει περίπου τι λέει. Ο καθένα και εμεί έχουμε καταλάβει. Θα γυρίζα εγώ ποτέ πίσω σε έναν πρώην που με εγκατέλειψε. Ναι. Να κα κάνετε. Ναι. Πλάκα μα. Εγώ θα γυρίζατε. Σε... Μεγάλη μπουκιά, φάει. Τέλο πάντων. Τί... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον κύριο Αποστόλη μιλάω. Ναι. Καλό εκ μέρου του κύριου Σολίκα. Του τέλειω. Του ίδιο. Τη διαφήμιση που κάνετε. Κόπα, oh, Τσολίγκα είσαι. Μην ξαναπεί το επώνυμο μου, το Σέγιο θα Έλα, τέλειο, Τσολίγκα μου. Ζίο, τέλειο. Ζίο, τέλειο, αυτό το λέω και εγώ. Με είπε να σα πάρω τηλέφωνο. Και ακόμα είναι χρήστη των Τσάιλι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Σα στέλνει τα θερμά του χαρητήρια για την επανέναρξη τη εκπομπή του Σεπτεμβρίου του 2024. Θα Να σα πει ότι είναι μόρτη Αλάν και Πυραιώτη. Λείπει πολύ που παίρνει τηλέφωνο σε εσά, τον κύριο Αποστολή. Μάλιστα. Θα σα πάρει σύντομα, εντάξει. Ενταξη, περιμένω. Έλα, παιδί μου. μου, ακούω αυτό το ποπό τον Α. άνθρωπο άνθρωπο και λέει όλα καλά. Σήμερα το εθνικό σύστημα υγεία έχει κάνει προδό. Είναι καλύτερο από πριν από πέντε χρόνια ή γειρότερο. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Δεν μου λέει πέρα και δεν του είπε ο παγκελάτο, γιατί έχουν γεμίσει η Ελλάδα γεμάτο ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά διαγνωστικά. Αυτό είναι το υγεία που λέει. Και δεύτερο, τα τρία ευρώ που δίρσει σε κάθε εξέταση που πάνω να κάνει και το ευρώ που δίρσει στα βαρμακία αυτά δεν ενταλέγεται. είπε ο Βαγγελάτος Και ένα άλλο θα σου πω, εχθές με μέσα για μια δημοσκόπηση τίραντό να ακούμε Και μόλι σα λέω ελληνοφρένια μέγα, λέω, πώς λέω, είσαι λέω, ε, κάνετε", λέει είσαι πάνω από δεν και μου το πλησε. Είπε ελληνια μέγα, εσύ. Ναι Τι μέγα στο μέγα είμαστε. Ελληνοφεια είπατε. Ναι, μέγα είπε. Όχι μέγα, αυτό το, το, μέγα, ναι, το ανέστα, προπολιτικά, ναι. Α, oh. Εντάξει, δεν είπα μέγα για αυτό. Αν <laughs> Και μου λέει δεν μας κάνετε άποψε από ποδομήτα δεν μας κάνετε δηλαδή ακούνε μονάχα Όχι αυτούς μετράνε μόνο Α μετρών, γιατί. Ε, γιατί αυτοί αγοράζουν Έτσι κύριο κι δεν είσαι νεοδημοκράτης δεν σε γράφουν, σε σβήνουν. σε μετά τις εκλογές <Τι Φίλες και φίλοι, δεν την σε κανέναν. <aoougher disruptive> Λυπάμαι. <Mutter peacefully informed> Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει. Τι ωραία, ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Ε, το λέμε τόσο καιρό ΣΥΡΙΖΑ, τέλο ΣΥΡΙΖΑ, τέλο. Το τέλο του ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε έτσι, να το συνειδητοποιήσουμε, έχει έρθει από το 15 όταν έφερε το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα είναι και εκτιμένη ταχύτητα. Έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και φτάνει ακόμα. Γκόμα Χάι βέβαια τώρα είναι στα τελευταία μέτρα. Και τον καμαρώνουμε όλοι μαζί. Και εσεί που είχατε ελπίδε και εμεί που δεν είχαμε καμία απολύτω. Ελπίδα, ειδικά από το συγκεκριμένο χώρο. Αλλά όλοι μαζί έχουμε ενωθεί και παρακολουθούμε με popcorn, τρώγοντα popcorn. Ο λαό και αυτό με popcorn. Γεια σου, Αποστολή. Κάτσε τη Για... πεζόν. Ευχαριστώ. Από σειρέα. Τι από σειρέα. Αυτό είναι Ή μία σειρά. λέξη. Ήσσερέα. Αυτό είναι μία λέξη. Τι μου λε, δεν καταλαβαίνω. Ισέρε, από τι σέρε. Ωραία, Μωρή, και τι θε. Να σου εύχεται. Α, Α, υπάρχει κομμένο φύλακα μέσα. Ορίστε. Ακούω εγώμενο μέσα. Άντρα. Καλά, αυτά. Υποσυζήτηση να... είναι όλα. Τι να σε κάνω, δεν σε έχω εδώ. Αν σε είχα δώ, θα σου το Ποιο? Αν είναι άντρα. Τα ράσα δεν κάνει τον παπά. Α, ε, αυτό λέω κι εγώ. Τι έγινε, τι κάνετε, πώ τα περάσατε το καλοκαίρι. Όλα καλά, Μωρή, όλα Καλά, να, εδώ. Θέλω να σου πω κάτι για τον Άδωνη. Πες μου. Για μένα θα έπρεπε να του γυρίσουμε όλη την πλάτη και να μην του δίνουμε σημασία. Ωραία, αυτή είναι, είναι περίεργη. Άμα του γυρίσει την πλάτη, υπονομεύονται και πάνε παρακάτω. <χει> δεν χάμε την ευκαιρία να πιάσουν <χει> κόλλο. Ανάπτυξη για <χει> όλου. Να πιάσουν κόλλο. Αυτό άμα θέλουμε, το πιστεύουμε. Άκουμ σου λέω. Τέλος Γιατί δεν έχουν δώσει δείγματα γραφή. Έλα τώρα. Του επιτρέψαμε αποστολή. Ναι. Και Ωραία. μόνο αυτό. Αλλά είναι κάποιοι. Που δεν το βάζουν κάτω. Εδώ στο νοσοκομείο των Σερών οι άνθρωποι παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι μόνοι του. Κανένα δεν του υποστηρίζει. Ούτε δήμαρχοι, ούτε λαό, ούτε τίποτα. Κανένα. Εντάξει, έχουν τον Άδωνη που είναι με το μέρο του, αν δεν είναι κομμουνιστέ. Και συνάδελφοι, τρόπο ο δικό σα. Αν είναι κομμουνιστέ. Δυστυχώ κάποιοι είναι κομμουνιστές. Ε, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Ευτυχώ. Για τον Άδωνη δυστυχώ. Για μα, ευτυχώ που είναι κομμουνιστέ. Γιατί έτσι έχουμε νοσοκομείο των Σερών. Και Αυτού του ανθρώπου, ο Άδωνη πρέπει να του πει ευχαριστώ. Καλέ, ο Άδωνη νομίζει ότι του χρωστάνε. Τι ευχαριστώ να πει. Ο Άδωνη θα πει ευχαριστώ. Ο Άδωνη χρωστά χρωστάνε. Ο Άδωνη που ότι του χρωστάνε όλοι και ότι το κάνει όλα τι καλά. Έλα τώρα. Θα να πείτε ένα ευχαριστώ στο κράτο για όλα αυτά που κάνει. Εντάξει, δεν το βάζει. Τη μερώνει εδώ πέρα. πέρα. Το, το σύστημα προχωράει είναι τώρα. Τι ζωέ. Του δώσαμε το δικαίωμα αποστολή. Ναι, λέω να αποστέλε καλησπέρα. Καλησπέρα. Τιλεφωνά από Κέρκυρα. Κάποιο. Να έτσι άλλο συμβαίνει. Οι κυκλοφορέ μέρε έπρεπε να εδώ τα τοπικά νέα ότι κάποια μηχανή προσέκλουσε πάνω σε περιπολικό. Το οποίο, όπω δήλωσε στην αρχή τομέα, ήταν συνοθυμένο. Φινάμε σε επόμενη μέρα κυκλοφορεί βίντεο, απολαμβάνει σε διπλανή μου που φαίνεται το περιπολικό να βγαίνει και να κόβει το δρόμο στι δύο μηχανέ αποτέλεσμα μέρα να πέτει πάνω σε περιπολικό. Η απάντηση λοιπόν για όλα αυτό από το μεκρόστο τη αστυνομία εδώ στην Κέρια Βίλι και να μιλήσει αντεκαλιστή ήταν ότι άκουσα. Ένα παπάκι, δικάβαλο, ήταν δίπλα σε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία άκουσε το τσακάλι αστυνομικό ότι τρέχανε, άρα ήταν σε κόντρα Ξαναλέω, το παπάκι, το δικάβαλο, με τη μηχανή τη δικάβαλη, και βγήκε να του κόψει το δρόμο εντελώ φυσιολογικά για να σταματήσει τον αυτοσχέδιο αγώνα. Με αποτέλεσμα να πέσει πάνω η μοτοσυκλέτα, η μικρή, το παπάκι, ή πάνω στο περιβολικό. Και όλο αυτό μα το περνάει σαν κάτι πολύ φυσιολογικό, ότι να λέμε και ευχαριστώ, γιατί αυτοί οι θα μπορούσαν να είχαν τρακάρει και να είχαν σκοτώσει τα παιδιά του. Οπότε το γεγονό ότι βγήκε το περιπολικό να σκοτώσει τα παιδιά του είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι διαφορετικό. Άμα δεν τα καταλαβαίνει αυτά τα θέματα, να μην ασχολείσαι. Άλλο να σκοτώσει το κράτο, άλλο να σκοτώσει ο συνείδητο, ο ιδιώτης Τι να σου μπορεί να και δίκιο. δεν ξέρω πάνω Έχει πάνω άλλη πάνω πάνω και να σκοτώ, άμα δεν δεν, νιώθετε, δεν νιώθετε, Όσο για την ιστορία, ο είπε ότι θα της Ελλάς, ότι ήταν στασμευμένα το περιπολικό και πέσαν οι μεθυσμένοι, όχι μεθυσμένοι συγγνώμη, πάνω του Έλα, ρε Απόστολε, μπράβο ρε με την πρώτη σέφια σα. Τι θες? Εγώ θέλω να ακουστεί αυτό το τον Άντονη να ανασκεφτεί τι έπατε 24 Αυγούστου 2013 στο Τσαγκάρι, στο Αμαλία Φλέμπ, στα Μελίσια. Που πήγαμε να τον προηγουματίσουμε και ήταν στου παππού του πιο μπροστά και του πετάει το τσάι. Τέτοια θέλει αυτό, αλλιώ δεν καταλαβαίνει. Εντάξει. Σα παρακαλώ, είμαστε κατά τη βία. Μα δεν είναι βία, αυτό που κάνει αυτό δεν είναι βία. Ναι, είμαστε κατά τη βία από όλε τι πλευρέ. Αλλά η βία φέρνει βία, ξέρω. Ε, και επίση βία στη βία τη εξουσία. Είναι πολλά. Μπράβο, να την πω, έλα να πάμε σε η μια να και πώς κάνει, τροπότες, Μετά να Διαχωρίζουμε τη θέση μας. Όσοι περνάτε έξω από το Μαξίμου, η να κάνει Γιατί μέσα ο γράφει και άλλη επιστολή έχει μέσα στιγμή γράψει τρει. Την τελευταία μα την ανακοίνωσε χθε επιστολέ προ την Ευρώπη. Την τελευταία την ανακοίνωσε χθε από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές που πληρώνει η Δυτική Ευρώπη για ηλεκτρική ενέργεια. Λέμε ότι έχουμε μια ενιαία αγορά, έχουμε το, το target model, αλλά αυτό δεν λειτουργήσε τους τελευταίους μήνες. Και πρέπει να σας πω ότι τις επόμενε μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Βαντελάιεν. «Με παίρνουν χαράματα, πίσω κοιτάζω» Ακρίβεια. Yeah. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Βαντελάιν, στην οποία θα τη θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση προκειμένου να μας εξηγούν οι πολιεθνικές, yeah. γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές. «Τα γαλάζια σου γράμματα, Ούρσουλα. Να πράγματα Σήμερα συνυπέγραψα μία επιστολή μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό όπου ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα κοινή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για σημαντικά αμυντικά έργα τα οποία θα αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη Στα γαλαζιά, Που στέλνει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη προ την Ούρσουλα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω να τα διαβάσει κανεί εκεί. Τα λέει εδώ για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά όμω μην του ανακόψουμε την φόρα. Α γράφει γράμματα. Καλύτερα όμω να τα γράψει στον Άϊ Βασίλη. Θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυτό τουλάχιστον επειδή υπάρχει, θα ασχοληθεί ενδελεχώ με τα γράμματα που στέλνει ο Μιτσοτάκη. Φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνουμε τον Γιώργο Πιέρο τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Καλησπέρα, Πόστολε. Καλησπέρα, Φρεντ. Όσοι είσαι αδελφέ. Καλά. Καλά κι εγώ. Μια χαρά, που δεν ρώτησε. Το λέω εγώ. Δεν με ένιωσε γι' αυτό. Εντάξει, Α είμαστε ειλικρινεί. Ναι, σωστό. Μόνο η πολιτική δεν είναι ειλικρινή. Ε, ναι. Δεν Τώρα, εμεί, άμα διαφορούμε για τον συνάνθρωπο, αδιαφορούμε για τον συνάνθρωπο. Δεν ρωτά. Απλά τα πράγματα. Αδιαφορούν για του γιατρού που πεθαίνουν στην κούραση, λιποθυμάνε. Σε λίγο θα θρυνίσουμε οι νεκρού και γιατρού. Όχι ότι δεν θρυνούμε ήδη. Κοίταξα, να δει. Η χώρα μα πάντα έχει ένα φετίχ με την πρωτοπορία. Ναι, ναι. ναι, ναι. Πόσο να εκεί. Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται. Δε το έχει πει ο Άδωνη. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται. Το έχει πει ο Άδωνη, αλλά έχει και τράσο ο άνθρωπο. Γι' αυτό χρησιμοποιώ λόγια μεγάλων σοφών. Σωστό κι αυτό, σωστό. Να το γράψουμε στην ιστορία. Πώ θα μα φάνε τα άγρια θηρία. Και αν τα με πάνε, τα άγρια Θα με γράψουν και στην ιστορία. Ισαμίνα, και... τα παιδιά διώξαν το βασιλιά. Έτσι θα το πάμε τώρα. τώρα. Θες να αλλάξουμε ρεπερτόριο? Πάμε, το έχω. Πάμε, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αρχίσω να χώνω ρύχνια να Το δικό ρύχνη, μας το σπίτι κάνουμε. σε άλλους νικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νικιάστηκε. Σε άλλους νικιάστηκε. Τι δικοί μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Καλό κι αυτό. Αλίτε είναι τα μάτια τραπεζίτε. Σου κάνει. Ποιο τραγουδίνα αυτά. Δεν αγανακτό. Δεν αγανακτώ. Δεν λέω ποιο. Αυτό. Ένα μηδέν. Δικό μου. Κερδίζει εσύ δηλαδή. Η φούρτα από δε. το πρωί είναι θέμα να ξέρει. Αδελφέ, μόνο αυτό δεν κάνω. Απλά αναφέρω. Ολα... Α, κάνει όλα τα άλλα. Και αυτά από το πρωί είναι πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι, όχι Κάποια στιγμή όχι, όχι, όχι. λίγο να είσαι λειτουργικό με τη μέρα. και όταν χαλαρώσει, κάνω τη θέση με Εί το. Είμαι λειτουργικό. αδελφέ, ή μάλλον δεν είμαι λειτουργικό. Δεν ακούω γιατί δεν βγαίνει προ τα έξω, το κρατάς για τα καμαρίνια. Καλησπέρα αποστολής. Ναι, ναι. Καλησπέρα η αποστολή τι κάνει. Καλησπέρα Φιλέ. Θέλω να σου πω ότι ακούω χρόνια την κομμή και έρομε πολύ που ξαναρύθα εδώ για το Σεπτέμβριο. Ε, και όλο τη χρονιά είχαμε. Από τι εποχέ του Sky. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πού να οι παλιά, Πού είναι ο κυρ να γελάσουμε λίγο. Πού είναι καλά, περνάει πέρα. και χρόνια. Ε. Κάποιοι σταματάνο να είναι κοντά μα. Πού είναι ο άλλο με του εξωγή. Στο Λύγκασ που είναι ρε, Τσολίγκας. ο Σίγασ. Ο Σολίκα είναι έτσι και άλλο μεγάλο τότε. Ε, καλά, ο Τσουλία θα χιλιάσει τώρα, τέλο πάντων. Πάντα, κάνει κυρ Βασίλισσα, πώ. καιρό να πάρει ο Δεν μπορεί, κάνει τουρνέ στα νησιά Αν εγώ γυρνάω yeah. Σεπτέμβρη μετά από δύο μήνες Αυτός γυρνάει μετά από τέσσερις Τελικά το χωράφις το έδωσε Τίποτα όχι, λόγια, λόγια, λόγια Με το μηχανάκι βόλτα σε πήγε Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα Λόγια, λόγια, λόγια Λόγια ψεύτικα Νύχτες χωρίς σκ Επανάσταση να κάνω, νο είναι τα βόλια να ξυπνίσουν τα βόλια, Βασίλια. Κι ω τη χάρη σου, είμαι στο βουνό, παρακολουθώ τα ράλια και τώρα στο διάλειμμα έχω πάλι ίτερ Ριδομαλάκι. Ακούω τη σκατοφωνή σου. Δεν πάλαγα μπίστη και ο γρίλο σου. Σα παρακαλώ, θα προσέχετε τι λέτε για τη φωνή μου. Να προσέχεσαι και είμαι σε παρήμπάλακα, ένα αυτοκίνητο. Όχι, ρε, έχω κάτσει καβάτα, μαλτακά, έλα. Α, τα ξέρει, εντάξει, έλα, γεια. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Καλή ραδιοφωνική περίοδο 2024-2025 σα εύχομαι, με επιτυχίε και αυτύπνιση μεγαλύτερη. Ήθελα μέσω τη εκπομπή σα να θίξω ένα κεφαλαιόδου σημασία θέμα. Το πρόβλημα τη καταστροφή τη φύση. Αυτοί, οι κυβερνώντες και οι επιστήμονε που ελέγχονται από αυτού την αποκαλούν κλιματική αλλαγή. Δεν είναι κλιματική αλλαγή, Αποστόλη. Είναι καταστροφή που έχει Από 50 μονοπόλια και πολυεθνικές του πλανήτη. Αυτοί έχουν καταστρέψει τη φύση και φέρουμε τεράστια ευθύνη αν δεν ενεργήσουμε να σταματήσουμε αυτό το κακό που υποδικεύει το μέλλον των επόμενων γενναιών.